Είναι όμως το φαινόμενο απαράδεκτο, δηλαδή, στο συγκεκριμένο πάρκο να αλλάζει κλειδαριέ, mm -hmm. να τους απομακρύνεις, να ξαναπηγαίνουν. Να... Βέβαια, ε, πολύ θα πούν πλήση οριστική. Ε, Ειδικρινά χθες, επειδή σχεδιάζαμε εδώ και πολύ καιρό για το συγκεκριμένο πάρκο, με την έννοια να διαμορφωθεί, είπα ότι θα φέρω την... Επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συνεδίου Είναι δύο γήπερα μικρά εκεί ναι. Να παραφορετούν Σε κάποιες ακαδημίες να τα χρησιμοποιούν Κύριε Δήμαρχε να... Δεν σας ναι. ακούμε πολύ ναι, ναι, ναι, Τώρα ναι, ναι. σας ναι. ακούμε Ωραία, λέω λοιπόν είναι απαράδεκτο το φαινόμενο Του διώχνει στη μια μέρα να ξανάρχονται την άλλη Έχουν, συνεχί... Έχουν συνηθίσει προφανώς Κύριε ναι. Δήμαρχε Τόσα χρόνια τους αφήναμε ναι. Ατιμόρητους Λοιπόν για το συγκεκριμένο βέβαια πάρχο Και για κάθε πά είναι, θα του διώξει από το ένα να πάνε κάπου αλλού. Να έρθω στην ουσία του ζητήματο και μετά θα σα πω δύο λόγια για το πάρκο του Αγίου Δημητρίου. Mm -hmm. Όπω το είχα σχεδιάσει εδώ και πολύ καιρό και όπω το είδα και επιβεβαιώνεται χθε και δεν νομίζω να υπάρχει αντίθετη άποψη. Mm -hmm. Όσον αφορά το ότι του διώξει από το ένα μέρο και πάνε στο άλλο, κάπου πρέπει να του καθορίσουμε ένα χώρο έτσι όπω ξεκίνησε η διαδικασία πέρσι. Ναι. Κάποιοι θύμωσαν, κάποιοι αντέδρασαν, κάποιοι είπαν ότι μα δεν έχουμε καταβλισμό, να μην αναγνωρίσουμε. Αυτό είναι αστιότητα, όταν δηλαδή υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καταβλισμός, επίσημα χείλη, είναι να γελάει κανεί. γιατί το γνωρίζουμε 20 χρόνια, εγώ τουλάχιστον το ξέρω αυτό εδώ από τη θητεία της Νομαρχίας του Καραγιάννη, θυμάμαι που γινόντουσαν κινήσεις να μεταστεραστούν οι Ρωμά. Πρέπει λοιπόν να του ορίσουμε ένα χώρο και από εκεί και πέρα mm -hmm. Να το πω έτσι απλά, ο κάθε κατεργάτη στον πάκο του. Και η αστυνομία, να σα πω, είπαμε, είναι και δουλειά τη αστυνομία. Ε, και εγώ, χθε, είχα πει στα παιδιά εκεί του Δία, παιδιά σας έχουμε πραγματικά για το συγκεκριμένο πάκο κουρασικά. Κάθε τρει και λίγο την περασμένη εβδομάδα ήταν στο απέναντι στήριο. Είχε πάει ο Δημήτρη ο Κανατιά μαζί. πρέπει mm. ένα, προφανώ, υπό την εμπειρία, δεν ξέρω τι. Και πήγε να κρατώντα το πουκάλι, Απέφυγε τον καρατιά και τη βρήκε ο αστυνομικό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να κινδυνεύσουν και άθροι και παιδιά και οτιδήποτε.